Κυβέρνηση και πολιτεία Τα καταφέραμε Τα καταφέραμε Ευτυχώς Τα καταφέραμε ψηλός πληθωρισμός ψηλότατος πληθωρισμός Που του ψηλότερους των τελευταίων δεκαετιών Που ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών Μπράβο τους Α, αυτό καταφέραμε. Α, και εγώ έτσι όπως τον άκουγα, λέω, θα καταφέραμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, βγήκαν στο ξέφωτο, α πούμε, τέτοια. Ναι, έχουμε βγει στο ξέφωτο. Πάει, τελειώσαν τα τούνελ, τα σκοτάδια, όλα Η αυτά. Η μάδη όλοι αυτοί που τέλος, τέλος, τέλος, τέλος. Και πάμε και καλύτερα, ενώ όλος ο πλανήτης βουλιάζει, βυθίζεται. Σε ένα χάο και οικονομικό και ενεργειακό ε, και κοινωνικό. Κάποιο πρέπει να κερδίζει όμω κιόλα. Η Ελλάδα βγαίνει πρώτα. να Τα καταφέραμε. Μοντάζ ήταν αυτό. Α. Γιατί το βάλαμε να λέει τα καταφέραμε να έχουμε ψηλό πληθωρισμό. Τώρα ψέμα, ψέμα, ψέμα είναι αυτό. Δεν ισχύει. Επί τη ουσία τίποτα. Επί τη τώρα θα ακούσουμε τι ακριβώ καταφέραμε από τον κύριο Σταϊκούρα. Πολίτε και πολιτεία, κοινωνία, νοικοκυριά, επιχειρήσει, κυβέρνηση και πολιτεία. Τα καταφέραμε. Εγώ μπορώ να δω που μέσα σου και η ενεργία σου είναι very warm. Τα καταφέραμε όχι μόνο να μην καταρρεύσουμε. Πιστεύω. Αλλά να έχουμε υψηλή ανάκαμψη. Αλλά εγώ πάντα θέλω περισσότερα. Υψηλότατη ανάπτυξη. είναι; όμορφη, καθαρή, ομορφιά. Πιστεύω. Μείωση της ανεργίας. Τρία, δύο, Ένα, η άτε. Η άτε, η άτε, άτε, άτε Αύξηση των εξαγωγών Έσαι του βούρου να χούρει Παναγιά μου Αύξηση των επενδύσεων Μια Αυτή κούκλα. τη λέξη είναι σημαντικό να μην το χρησιμοποιούμε έτσι freely Αύξηση των καταθέσεων Give me everything που έχεις Αύξηση της βιομηχανικής Τελεία Αύξηση των τουριστικών ειστάξεων Άτε, next girl Λοιπόν, <laughs> εδώ ήταν τι δύο είναι ταλέντα Είναι ο Σταϊκούρας από το Υπουργείο Οικονομικών Στη Βουλή που λέει τι καταφέραμε και η άλλη είναι κριτή. Άρα το σεβασμό μα θεσμό. σε, σε κριτική επιτροπή. Ε, εντάξει, θεσμό. Νομίζω είναι. Είναι πρώτο τα reality κριτικέ επιτροπέ και μετά είναι η Ακαδημία Αθηνών, τα πανεπιστήμια, καθηγητέ, ιατρικό κόμμα. Καθ' κάποια από τα reality, να το fame story ήταν ακαδημία, αν θυμάσαι. Πώ δεν θυμάμαι. Ακαδημία του fame story. ορίστε. ναι, Συγγνώμη τώρα. Αλλά πρέπει... είναι θεσμοί. Είναι θεσμό το να είσαι κριτή σε κριτική επιτροπή. Είναι και για βιογραφική Δεν είναι στο Εννοείται. Αυτή είναι που έχει χειρότερο του Καραμαλίτου, του Κωνσταντίνου. <laughs> δεν <laughs> το περίμενε αυτό, ορθαντοδοδή χειρότερο. Είναι diversity model. Α Είναι diversity. Ναι. Ήταν και ο καναμαλή diversity model. Νομίζω, ναι. Κατά Καστάφης... να την εποχή του. Ο Εθνάρχη. Ο, ο Εθνάρχη καναμαλή. Και ο άλλο ήταν model. Diversity, <laughs> εκεί, το το diversity έχει σύννεφο. σύννεφο. Απλά ήταν model με τα πολιτικά ορθά πρότυπα, α πούμε, του σήμερα. Ο καναμαλή ήταν plus size model. Ε, ναι. Μόντελο. Για ποιον καναμαλή λέμε όμω. Το κοστάκι τώρα, το, το δεύτερο. Γιατί βγήκε και ο άλλο, ο μεταφορών. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι στεγνό model. Δεν είναι. Ναι, ναι, είναι καινούριο. Λοιπόν, είναι αυτό που θα ξαναπάει σε reality μετά από λίγα χρόνια. Αυτά <laughs> είναι... <laughs> <laughs> είναι τα επιτεύγματα, σύμφωνα με τον κύριο Σταϊκούρα στη Βουλή. Τα εμπλουτίσαμε εμείς λίγο για να γίνει πιο έτσι εύληπτο από του ακροατέ. Γιατί πού να τα χωνέψει τόσα επιτεύγματα. <laughs> δεν χωνεύονται. <laughs> τόσα επιτεύγματα μαζί. του. <laughs> δεν χωνεύονται. Τα επιτεύγματα λέμε. Α, και ναι, και ναι, πάνε ναι, πολύ α. καλά, οι δείκτε πάνε καλά. εγώ λέω γενικώ τέλος... για πράγματα που δεν είναι τόσο έτσι εύπεπτα. Ωραία. Ε, θα, το θέμα, ένα από τα θέματα της επικαιρότητας όπως όλοι ξέρουμε είναι οι υποκλοπές παρακολουθήσει. δεν έχουν απαντηθεί τα θέματα, οι απορίες που έχουμε όλοι ναι, μας ναι. και μάλλον θα απαντηθούν από ό,τι φαίνεται Όχι μόνο. θα χατακωθεί, θα φάσπεις λίγο έχει, έχει <laughs> χατακωθεί έχει μια εξέλιξη γιατί βγήκε ο πρόεδρος της αρχής και είπε ότι κατέστρεψε ο κ. Κοντολέων ο πρώην αρχηγός της ΑΕΠΤΑ αρχαία του Ανδρουλάκη χωρίς εντολή χωρίς ξέρει Αγγελέας, γίνανε εκεί κάτι πράγματα αυτά αχνοφαίνονται από το Twitter μαθαίνεις ορισμένα πράγματα γιατί στα βασικά μέσα ενημέρωση δεν πολύ παίζει το θέμα Άξι. Πήγε να παίξει σήμερα το πρωί, είχαν το χρηστίδι από το Πασό καλεσμένο στο Sky και ο οικονόμου, δημοσιογράφο. δημοσιογράφος... Τι, δεν τον άφησε, αποκλείεται. Όχι δεν τον άφησε, έθεσε ένα άλλο θέμα. Λέω λοιπόν ότι να πούμε όμως και πάπλου... τίποτα άλλο παρακολουθήσεις. Μας Μα, Με την παρακολούθηση τί... έχετε όχι, κουράσει στο πασό. Κουράσατε δεν... τον κόσμο και εμάς. Το... δεν, δεν κουραζόμαστε, εδώ είμαστε. Η δουλειά μας είναι αυτή. Το το τον κόσμο τον έχετε κουράσει, κουράσει, ο κουράσει ο αυτό βλέπω. Σα έχει η δημοκρατία. όχι. Το βλέπω να τον κουράζει τον κόσμο. τον Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί να πούμε για τη χώρα μα απειλεί να το κάνουμε εισβολή και εσείς μιλάτε για το πρέτατορ. Το πρέτατορ όλη το πρέτατορ. Έχει κουράσει το θέμα. Και ο οικονομόμο, δεν ξέρει τον κόσμο έξω. Αφογκράζει την κοινωνία. Το πασόκ, τον ναι. Κόσμο. <στα> Εντάξει, δεν είναι τώρα καν τυχαίο. Ο ίδιο δεν κουράστηκε. Δηλαδή να ανοιχτό εκεί οποιαδήποτε στιγμή να γίνεται κριτική στην κυβέρνηση, να λέμε τα σκάνδαλα τη κυβέρνηση, τη βρωμιέ της κυβέρνηση. <στα> όλα εκεί. Ανοιχτά <στα> να λέμε. <λέγονται, στα> αλλά κάπου όπα. Δηλαδή να μην κουράζει όμω. Χθε είχε κουραστεί με άλλο, με το φίλο τον Κλαβιανό. Δεν αντέχανε. Ούτε ο Ποιο ήταν άλλο να δει, ο Εντάξει, να μιλήσει και να πει την αποψή σου. Είναι κουραστική δουλειά. Εντάξει, σε Τι φέραμε νομίζεις? εδώ, έπρεπε να συμπληρώσουμε το πάνελ γιατί πρέπει να μιλάτε όλοι. Το θέμα είναι ότι είναι ο Χριστίδης που είναι από το Πασόκ στέλεχος και λέει ο οικονόμου στο Χριστίδη ότι έχετε κουράσει τον κόσμο του Πασόκ. Ναι. Ε, παρακολουθούσαν ναι, ναι. τον αρχηγό του Πασόκ να πούμε ότι <laughs> και όλοι μας θέλουμε ο να, κάπως να μάθουμε. Κάπως με έναν ναι. τρόπο. Και το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει κουράσει καθόλου. Και κανένα. Ένα, αυτό νιώθω... Όχι μόνο του ψηφόρου του που φαντάζουμε και εκείνοι θέλουν παραπάνω να μάθουν, προφένως. αλλά και οι υπόλοιποι. Θέλουν για να τον απλό λόγο δεν έχει κουράσει γιατί δεν έχουμε μάθει τίποτα για αυτό το θέμα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή κουράζει από ένα θέμα που το ακούς και το έχει μάθει και ξέ, το ξέρω 100% το κατέχω. Εδώ δεν ξέρουμε τίποτα. Ξέρουμε ότι το παρακολουθούσαν ότι ο, συγ, ο συγγνώμη Μιστουλάκια, μία από τι που λέει κάθε τόσο για Συγγνώμη. Και συζητάμε ακόμα το θέμα ενώ έχει ζητηθεί ήδη συγγνώμη. Ναι. Ε, τι λύγει με τη συγγνώμη το θέμα και, ε, ναι, Αλλά είναι ωραίο ο δημοσιογράφο αντί να πει και να θέλει να ψάχνει το θέμα, να μην κουράζεται ποτέ για τα θέματα, να λέει έκλεισε αυτό και να είναι ένα θέμα που ενοχλεί την κυβέρνηση όσο κανένα άλλο. Μα δεν κουράζει. Τον τελευταίο. Ο ίδιος είπε εγώ δεν κουράζομαι. <laughs> σαν <laughs> δημοσιογράφο ή άλλοι. Ναι, αλλά τον έκραξε τον άλλον που του άλλων. Ποιον. Που κουράζο Αυτόν. Ναι, Του λαού γενικώ του Πασόκ. Ναι. Το είδαμε και αυτό. Καλά, η δημοσιογραφία τα τελευταία τριάμιση χρόνια. Και, είναι δάει, και δάει. Στα, στα κανάλια, ειδικά, είναι. Δεν και έχει δάει. όριο και πάτο. Πάει συνέχεια σε ευνηδιάσκεψη πολύ, πιο, καλά, πιο πολύ πέρα, καλά. Πιο πέρα, πιο πέρα. Είναι μια... Όσο πιο πέτσα, τόσο πιο ναι. πάτο. Είναι Πήγε ο Κυριάκη Μητσοτάκη, είναι τώρα στη Νέα Υόρκη γιατί είναι η σύνοδο στο ΙΕΠ που μίλησε και ο Ερντογάν που έδινε τι φωτογραφίε, θα μιλήσει και ο Μητσοτάκη κτλ. Πού είδε τυχαία ταξιτζή, που τυχαία έχει και πέντε κάμερε <Κι> και όλα αυτά. Σημαίνει αυτό, σήμερα. Καλά, να σου πω στη Νέα Υόρκη τώρα, αν σόρι κιόλα με κινητό στα χέρια είναι. Όλοι κάνουν, και οι shows μα. <Κι> <Κι> και ήταν ταξιτζή από την Τρίπολη. Στον άλλο, γιατί δεν πήγε να μιλήσει με τον Άμπουρο με το βράχι που κυκλοφορεί στη Νέα Υόρκη. Πο Δεν το έχω δει. Πού είτε. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα εσεί δεν έχετε. Αρχίζει το του Χριστοπιστίαστο το Σύνταγμα. Εντάξει. Κάποιο, Κάποιο αντίστοιχα χτες... με το Χριστοπιστία, ένα άλλο είναι σαν τον ε, Captain America στην Νέα Υόρκη. Γράψα ένα ρολόι χθε στο Twitter, δεν θυμάμαι ποιο το έχει γράψει, ότι έπεσε ο Κυριακό Μιζοτάκη πάνω σε ένα ταξιτζή στην Νέα Υόρκη. Ενώ στην Αθήνα ο ταξιτζή θα θέλει να πέσει πάνω, πάνω στον Κυριακό Μιζοτάκη. Αλλά δεν θυμάμαι ποιο το, το έγραψε. Ε, εκεί λοιπόν έχει σήμερα η καθημερινή μια φωτογραφία στην τελευταία σελίδα που περπατάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια στο διάβαση. Road, Πρέπει να το, για όσους δεν το ξέρουμε να το εισάγουμε κάπως. A, βέβαια, θα το εισάγουμε. Περ, περπατάει σε μια διάβαση. Ναι. Κυριάκος Α, διάβαση. Μητσοτάκης. Ναι. Ναι. Είναι από το πλάι τραβηγμένοι Σαν φωτογραφή. για αυτές που έχουμε παντού. Δηλαδή, τον ε, γραμμές, άσπρες, στον δρόμο. Τον βλέπουμε... Ε, να διασχίζει τι. τις, τις ο τον, τον δρόμο. Ναι. Και είναι τραβηγμένη φωτογραφία στο... από το κέντρο. Με κάτι Το άνοιγμα των ποδιών, ο διασκελισμός όλα αυτά παραπέμπουν στο εξώφυλλο των Beatles, στο δίσκο Amber Rod, το, αυτή τη φωτογραφία. Α. Θυμίζει πάρα πολύ. Σα το λέμε για να φέρετε στο νου σα τη μην, αρχιμένες... μην πείτε τον Κυριάκο Καθάρι. Όχι. <χει> Δεν το... θέλω, δηλαδή, προ αποφυγή παρεξηγήσεων, μην τον μπει κανένα σκαθάρι Όχι. Να ακούσουμε πώ παρουσιάστηκε λοιπόν αυτό το πολύ σημαντικό θέμα Α. το πρωί στην ίδια εκπομπή που είχαν Άντε. κουραστεί ε, με τσπάρε κάποιον άλαθο. Να δούμε τη φωτογραφία στην τελευταία σελίδα, παιδιά τη καθημερινή. Καθημερινή τελευταία σελίδα. Ρίξτε μια δεπτό. ματιά. Για να δείτε το εξή. Τι έχει κάνει εδώ, παιδιά μου Τσοτάκη. Περπατάει στην Ελλάδα. Πώ όμω περπατάει, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι αλλά Beatles. Αν μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία ναι. των Beatles, λοιπόν, Α, αυτή. Κοιτάξτε εδώ. Στο Αμπεϊρόν. Um, το βλέπετε. Ναι. Αυτή είναι η Beatles εδώ. Τη θυμόσαστε αυτή φωτογραφία. Είναι ιστορική. Είναι και αφήσει τα περισσότερα δωμάτια πίσω. Στο Road, ναι. Πάμε να δούμε και το Μιτσόταλι ξανά. Το βλέπετε. Ποιο είναι πίσω. <laughs> Δεν είναι καταπληκτικό. <laughs> <laughs> <laughs> ναι. Κάποιο. Η Φρουράτουρ, παιδί μου. Να ελπίσουμε <laughs> μόνο να μην γίνεται να πατηθεί αυτό που τον τράβει. Αλλά είναι καταπληκτική φωτογραφία. Ε Καλύτερο. Mm. Έχουμε δει τον Τζον Λένων. Το Imagine θα τραγουδήσει. Το επόμενο θα τραγουδήσει το Imagine. Ναι, Imagine θα ξαναβγούμε. Κάτι. <laughs> το Imagine βέβαια είναι από τον Τζον Λένων μόνο mm. του. Το Δεν, μετά, είναι, τάξει, ναι, δεν, δεν είναι από του Beatles, δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Σημασία έχει ότι. Θα πει το yesterday. Ότι. Το χτε που είναι καλύτερο για το αύριο. Γιατί αύριο δεν ξέρουμε τι αύριο θα πάρει. Δεν έχει τραγουδία αύριο, tomorrow. Δεν την ξέρει. Ο Beatles δεν Μπορεί να γράψει ο νέο Beatles. Ξέρω εγώ τι. Ο Σκάθαρη, ο νέο. Αυτό ο Σκάθαρο Ζούμι δεν είναι Σκάθαρη. Μπίτα. Κι έτσι. Μα έχει ροφήξει το, το, το, το αίμα το, με το μπουλτι τη όμπα. Αμάντια. Εκλεγμένο Πρωθυπουργό είναι. Ξυπολ, ένας ήταν ξυπόλοιτο. Ο ένα ήταν ξυπόλοιτο. Στη φωτογραφία δεν ήταν όλη. Στο Κυριάκου φωτογραφία. Όχι. Στο Κυριάκου φωτογραφία. Στο Κυριάκου λέω. Ήταν ξυπόλοιτο. Όχι. Στην πτώση. Όχι. Ο Κυριάκου φωτογραφή ήταν όλοι οι γύρω. Η οποία για την ιστορία, η άλλη φωτογραφία με του Μπιτλ τραβήχτηκε 8 Αυγούστου 1969. Και είναι τραβηγμένη, λέγω, είναι τραβηγμένη έξω από το στούντιο που ήταν η Beatles στην οδό Αγίου Ιωάννου του ξυλ, Μάλλον στο ξύλο του Αγίου Ιωάννη, Σε John's Wood. Έτσι λέγεται ο δρόμο. Μάλιστα. Οπότε έχω έρθει ενημερωμένο όπω βλέπει. Αν λέγαμε κάτι για το γουτ στο κθάλεγγε Ξηλόστοκο, α πούμε, σαν μετάφραση. Ε, ναι, πρέπει yeah. και οι φίλοι μα στο, στο γνωστό φιλόσοφο, να, καταλαβαίνουν... <Σε> να καταλαβαίνουν και οι φίλοι μα η Ριζέη. Σήταλλε την παράσταση. <Σε> Μην <Σε> πει για το φιλόσοφο θα πούμε σε λίγο. <Σε> <Σε> Έτοιμο <Σε> έχω. Σε βλέπω. Οπότε τα λέμε, τα μεταφράζουμε για να τα καταλαβαίνει και η Εντζοντ. Good. Το α, α. Αγίου Ιωάννη το ξύλο. ξύλο. Αυτό είναι δρόμο κεντρικό στο Λονδίνο. Μάστε. Που είναι η φωτογραφία περίφημη με του Beatles. Πώ λέμε, το κάγκελο, <laughs> το δαυθυνό το ξύλο, α πούμε. <laughs> ε, ναι, έτσι. <laughs> είναι. Ναι, ναι, ναι, Γύρευε εκεί και οι Άγγλοι. Έχουν, δεν είδε στο άμμπεϊ τώρα του Westminster, εκεί που έγινε η τελετή, η κηδεία και τα λοιπά. Α, ναι, τι άμπερι. Βάλε το, το, το, το tape τηλεθέαση τώρα. Άλλο άμμπεϊ. Αυτό είναι το βασικό Αβαίο είναι αυτό. Λοιπόν. Έγινε η κηδεία, τη βλέπαμε μια εβδομάδα 10 μέρε, την πήγαιναν, την φέρνανε τη Βασίλισσα. Ε, εντάξει, ναι. Καλά ε, ήταν, δεξιά. Αν βρώμα, γιατί έκανε, δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία αυτό. Αν και η Βασίλισσα, μπορεί να βρωμάει. Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, συγκίνηση των Άγγλων. Ε, οι Άγγλοι έχουν ένα θέμα με τη Βασιλεία. Λατρεύουν, η πλειοψηφία τώρα του λαού. Λατρεύουν του βασιλιάδε. Στάθηκαν στην ουρά 10, 12, 13 ώρε. Ο Μπέκαμπτ έκατσε 13 ώρε για να πάει. Στην προσκίνηση απέτησε φόρο τιμή έγινε το κεφάλι, βλαβικά, δακρυσμένο. Αυτό Εντά, Το βλέπαμε. Να, με... να πάξει το στέμμα για να πει. Όχι, δεν το παίρνει. μου, που πήγε σε κάσα με λιλιμπέτ Λοιπόν, Γιατί μου το έκανε αυτό, Λιλιμπέτ μου! Και σκεφτόμουν όταν είχε πεθάνει ο, ο πατέρα του Κιμ Ιονγκούν, ο Κιμι Ιλιούγκ. Ah. Πώ οι Κορεάτε, τότε Βόρειο Κορεάτε θρυνούσαν, εκλέγανε. Τα βλέπαμε εμεί εδώ και λέμε: Κοιτάξτε τι ταιριάζουν να κάνουν γελιότητε. Όταν είχε πεθάνει ο Χιροχή, ο Αυτοκράτορα, πριν καμιά 29 χρόνια στην Ιαπωνία, προοδευμένο λαό και αυτό, πώ κλέγανε οι Ιάπωνε. Ακριβώ πώ κλέγανε οι Κορεάτε, με τον ίδιο ακριβώ τρόπο είναι. Θέματα των λαών. Φασόν. Και ναι. λέγαμε, Ναι, εκεί αντίστοιχα, να έχουν άλλο πολιτισμό. Mm. Και είδαμε τώρα και του Άγγλους με τι ουρέ και τι ώρε. Ακριβώ. Είναι για την τώρα, Βασίλισσα. Νομίζω επειδή θα βγει ο κύκλο, μάλλον στο crown, γι' αυτό Τώρα ίσως. θα βγει. Α, θα βγει Τώρα να βγει, βέβαια. Μετά με Όχι. Έχει τελειώσει στην Ταϊάννα ο τελευταίο κύκλο. Α, τα θυμάσαι. Αυτό τον είδα. Α, Το παρακούλευτό. Ναι, καταλαβαίνω. Αν δεν δούμε το στέμα σου. Αλλά τι θα δει. Λοιπόν, πόσοι είδαν την κηδία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δεν ξέρω πώ δίνονται, όλα τα κανάλια του μετέδωσαν. Εδώ θα ακούσουμε από την κρατική τηλεόραση. Την ώρα που η Βασίλισσα Ελισάβετ περνάει στην ιστορία, το ίδιο συμβαίνει και με τα μεγέθη που αφορούν τον τελευταίο αποχαιρετισμό τη. Οι τηλεθεατές της μεγαλοπρεπού τελετή υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 4,1 δισεκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για σχεδόν τον μισό πληθυσμό του πλανήτη. Το 4 δισεκατομμύρια πώ προκύπτει. Ε, θα σου πω πώ. Με μετρήσει. Έτσι, 4 δισεκατομμύρια έχει τηλεθέασει και η τελετή έναρξη των Ολυμπιακών στην Αθήνα. Και 3 δισεκατομμύρια βλέπουν την γυροβίζω κάθε χρόνο. Ξέρει πώ προκύπτει. Πώς? Σε ποιε χώρε μεταδίδεται, σε αυτή, σε αυτή και σε αυτή. Τι πληθυσμού έχουν αυτέ οι χώρε, <laughs> τόσο, τόσο, τόσο. Πρόσθετη τέσσερα δισεκατομμύρια. Δεν βγαίνει έτσι, γιατί εμεί εδώ τα 11 εκατομμύρια βλέπαμε κηδεία. Συγγνώμη, δεν ξέρω, μίλαγε τον εαυτό Είναι μια ανάγκη. Εμεί είχαμε μαζευτεί το σπίτι. <laughs> με μαυροτιμένοι Περγαμόντο ήμασταν. Ε, βουτάγαμε μυστοκούλουρα. Δεν είναι. Δηλαδή, τεσφανο, ήταν μια μισταγωγική κατάσταση. Δεν πίνουμε λικέρ πενταμόντο. Θα το πίνουμε σε γάμου και χαρέ. Ήταν πιο εξή. Δεν ήταν. Είναι πιο τσάι. τσάι και τα υπόλοιπα. Θέλω να πω, η ανάγκη. Κάναμε τώρα... λάθος λες, το πένθο μα. Θα μα πει πώ θα πενθήσουμε. Εννοείται. Πενθήσαμε με πενταμόντο. Θα χάλαγε. Δεν <laughs> <laughs> <laughs> χαλάει το λικέρ. Είχε ζαχαρό. Το βράζει. Λοιπόν, το θέμα είναι. Να λύσει. Ορίστε. Δεν θα μπλοκάρει, δεν υπάρχουν αδίεξο yeah, Στη δημοκρατία δεν υπάρχει να. Σου χάλε το λικέρ. Βράστο. Το μέλι. Βράστο. Δεν υπάρχουν. Όχι στο μικροκυμάτων, γιατί θα το κάψετε. Λοιπόν, προσοχή. Για αυτά τα θέματα. Ένα μπεν μαρί. Λοιπόν, να πούμε λίγο αναλυτικά για το καταλάβει. Όχι, όχι, όχι. Σε αυτά τα θέματα, αυτή η δημοκρατία δίνει λύσει. Είναι η αλήθεια. Σε τέτοια. Και έχει 15 εκπομπές λύσει να βρει. Ότι έχει 15 εκπομπέ και 15 site να σου δίνουν θέματα, λύσει για αυτά, αυτά τα θέματα. Ναι, ναι, σε αυτά δεν θα μπλοκάζει. Στη δουλειά πηγαίνω το πρωί, δεν μου δίνουν υπερορίε. Δεν υπάρχει κανένα site, δεν υπάρχει καμιά εκπομπή να σου πει για αυτό το θέμα τι να κάνει. Για το, το πώ το λικέρ θα σου ξεζαχαρώσει το μέλι. Θα το μάθει. Το... Τι θα το μάθει. Μπομπαρδίζει κάθε μέρα. Αφού πα σπίτι και λε, έχω ζαχαρωμένο μέλι. <laughs> Αφού το έχω δει 20 φορέ, πρέπει και εγώ να το βράσω. Να το κάνω κάτι βέβαια. Ναι, ναι. Βέβαια το καλό το μέλι επιζαχαρώνει, να το ξέρουμε κι αυτό. Οκ, okay. Λοιπόν, πάμε στην Αλεξανδρούπολη τώρα. αυτά τα είπαμε όλα αυτά και αυτή τη μανία των δημοσιογράφων. Καλό είναι, ένα σύνθημα, αλλά δεν το έπιασε. Το καλό, το μέλι πάντα ζαχαρώνει. Ναι, δεν μου πάει ο νου. Δεν μου πάει ο νου. Ποιο είναι το σύνθημα. Μπάτσε γουρκή, το λεφώνει. Αυτό <laughs> ο πρωτότυπο. Όχι, αυτό που βράδυ. Όχι. Μην πει ακόμη και το φεστιβάλ, είναι σε λίγο η ώρα να πούμε. Να κρατά πολύ χαίροι τέτοιοι. Ναι, γιατί Ζεστό. έχουν όλο μια σκηνοθεσία. Στην, ε, γενικό το κοινό τη Αλεξανδρούπολη. Και οι κάμερε που βγαίνουν εκεί, τα τοπικά κανάλια, διαλέγουν ή βρίσκουν, ή είναι όλοι έτσι μάλλον, για μάτια. <laughs> Δεν έχει εξηγείται αλλιώ. Αυτή η κυρία που λέει τι να μα κάνει και ο Μητσοτάκη που την παίζουμε στο τρέλερ είναι από εκεί. Και γενικώ κάθε μέρα, περίπου μέρα παραμέρα, έχουμε κατοίκου τη Αλεξάνδρουπολη. Εκεί λοιπόν έχει φτιαχτεί μια μεγάλη βάση αμερικάνικη. Mm. Κάτι που έχει εκνευρίσει και τον Ερντογάν, που μαθαίνουμε, από εκεί περνάνε όλα προ τα πάνω. Ε, ρώτησε ο συνάδελφο άποψη των κατοίκων για αυτήν την βάση. Στην πορεία μετατροπή του σε δεύτερη σούδα βρίσκεται το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη, το οποίο αποκτά στου υπολογισμού και στι εκτιμήσει των Αμερικανών ενόπλων δυνάμεων στρατηγικό χαρακτήρα. Ωστόσο, οι Ευρύτε, τι άποψη έχουν για την παρουσία των Αμερικανών στην περιοχή. Καλό είναι, τίποτα δεν είναι κακό. Πολύ καλό είναι να γίνει. Γιατί να μην γίνει, ρωτώ, γιατί να μην γίνει. Κάνε την ερώτηση, σε πολύ θα σε απαντήσω. Πολλοί θα πούνε ότι θα είναι Αμερικανοί λοιπόν, εδώ, λοιπόν, γίνει με την περιοχή. Οι κομμουνιστέ μόνο δεν θέλουν. Οι εγώ ό,τι γίνει εδώ, όλα τα. Πισοπεδώνουνε. Θα έρθει μια επένδυση, βγαίνουν με Ό,τι άλλο γίνει, βγαίνουν με τι σημαίε. Εδώ τι πρέπει να γίνει εδώ στην Ελλάδα. Λέμε. Πολύ καλό είναι γιατί να μην γίνει. Δηλαδή. Οι Τούρκοι έχουν, εμεί γιατί δεν έχουμε. Γιατί κλέον, σαν τα μόρα, όλοι μα και παρακαλάνε την Αμερική. Αυτού του κομμουνιστές πια να μην Έλος. θέλουν μια βάση. Έλος. Την προκοπή του τόπου, κλείσαν την πυρέλη στην Πάτρα. Άλλο ένα επιχείρημα. Πριν 200 εκατομμύρια χρόνια και τώρα δεν θέλουν τη βάση. Έλος τη μίζερη. Ποιο hey, δεν θα ήθελε. Τόσα βάση. εδάφη να τα κάνουμε, τι θα το κάναμε. πες Ενώ η βάση σου δίνει. Κάτι, θα φέρει και εγώ. Κόσμο, ναυτάκια, τα, τα, τα, τα, τα ζουμπουρλούδικα που λένε. Μπράβο. Θα, εκεί πέρα, θα βγουν αυτοί, τι θα κάνουν, θα πάνε στην ταβέρνα. Θα πάνε στην ταβέρνα. Από κάπου πάνε οι Αμερικανοί. είναι στην ταβέρνα και στα κουτούκια. Λοιπόν, θα κινηθεί κάπω η αγορά. Ούτε αυτό θέλετε. Τι τάχαμε. Άδειε εκτάσει. Καμένα στρέμματα γη ήταν. Δεν να παίρνει Επειδή ο Πούτιν αγριεύει και λέει για πυρηνικού πολέμου. Δεν θέλω να σκέφτομαι αν φτάσει εκεί η εξέλιξη τι θα γίνει η Αλεξανδρόπολη σε περίπτωση, που, μια βάση σε εκεί, περίπτωση που όχι θα γλιτώσουν μη δίπλα χωρίς βάση αλλά Απλά δεν θέλω να τους ταράξω, όταν υπάρχει μια βάση θεωρείται αμερικανικό έδαφος Απλά και... το λέω και... Άρα μάλλον αν είναι αμερικανικό έδαφος δεν είναι ελληνικό Μάλλον Ή να... έχει παραχωρηθεί. Χωρί να είμαι σίγουρο, χωρί να θέλω να ταράξω τον άνθρωπο, δεν θέλω να πω για τον τόπο του κάτι, αλλά ο τόπο του ενδεχομένω κάπου έχει λιγοκοπεί κάποιο φιλέτο. Να σου θυμίσω ότι το μισό λιμάνι είναι κινέζικο. Ποιο είναι ο λιμάνι? Του Πειραιά. Εντάξει, το... θα ξέρουμε στο άλλο μισό. Πρέπει να εξυπηρετηθούν και οι Κινέζοι. Τα δίκτυά μα είναι γερμανικά. Τα τρένα μα ιταλικά. Θέλω να πω ότι αν τα αφαιρέσει όλα αυτά, το ελληνικό αμυγό κομμάτι. Είναι η οικογένεια Μητσολτάκη. Ό,τι έχει μείνει στην Ελλάδα στο πατρίδα, δημόσιο είναι η, είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Είναι ο τόπο μα. Δεν είναι η οικογένεια, είναι ο τόπο μα, η πατρίδα μα. Για αφαίρεσαι την οικογένεια, είσαι πατρίδα. Όχι. Αυτή είναι όπως είναι έλεγε και ο Λίτσα, να βγάλει την ελιά και ένα ξύλο και ε, το. Ευρα. Και μια οικογένεια τέτοια την ξαναφτιάχνει στην Ελλάδα. Ε, βέβαια. βέβαια. Και κομμουνιστές... την ελιά και το ξύλο. <laughs> <laughs> του Αγιάννη, του Γκούρντ. Αυτόνου. Στο Λονδίνο. Μια που είπαμε κομμουνιστέ. Σήμερα ξεκινάει το φεστιβάλ τη Είπαμε κομμουνιστέ. Ή απλά το φέραμε έτσι smooth transition. Με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα Για πες. Ξεκινάει το φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Τρει μέρε, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Τη Αθήνα τη ΚΝΕ. Το φεστιβάλ, α Το, κεντρικό, είναι, είναι, το ναι, κεντρικό. Ναι, ναι, ναι, το κεντρικό. Ε, θα είναι και αφιερωμένη το πρόγραμμα τη κεντρική σκηνή σήμερα. Θα ανοίξει ένα βίντεο αφιέρωμα στον Κώστα Καζάκο. Ε, και επίση το αφιέρωμα, υπάρχει ένα αφιέρωμα στον Ιάκω Μποκαμπανέλη με τίτλο Άκουσε τη Φωνή κέλα. Θα τροποποιηθεί περιλαμβάνοντα στο ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα ένα μεγάλο μέρο από την εμβληματική παράσταση στο μεγάλο μα τσίρκο. Α, Λόγω θα Καζάκου θα όλα θα αυτά. Θα θα Σήμερα λοιπόν στην κεντρική σκηνή είναι Βιολέτα Ικαρη Μανώλη Μητσία Γιάννη Μπέζο. Σε αυτό το αφιέρωμα που είπαμε στον Ιάκουβο Καμπανέλη. Η Νατάσα από φίλιο αμέσω μετά στι 11.00. Ωραία. Στη λαϊκή σκηνή έχει φιέρωμα στο Μανώλη Χιώτη. Δημήτρη Κανέλο. Κώστα Μακεδόνα Δημήτρα Σταθοπούλου. Στι 10.30 μετά ο Αγγέλη Κορακάκη. 11.30 μετά Μαργαρίτη. Κάθε χρόνο έρχεται ο Μαργαρίτη. Θα Στη σκηνή φοιτητών και νέων εργαζομένων. Στι στις, στις 9 έχει του Dog in the Fog. Μάλιστα. Στι 9.30 έχει του High Heels. Ωραία, για να δω τι ώρα βγαίνω κι εγώ. Στι 11 έχει του υπεραστικού. 9 με 11 <laughs> παίζουν οι High Heels. Όχι, στι 10 <laughs> έχει Αποστόλη <laughs> Παρμπαγιάννη. <laughs> το πάει για να γίνει ντριγκα. Τσολιάσανται τσόλια bad. Άρα στι 10 παίζουν, να ξέρω. Και στι 12 παρατέτατο έχει τον Ισβολέα στην ίδια σκηνή. Παίζει στι 10 και τι 10, 10 εσεί σήμερα, ναι. Στο φεστιβάλ της Κνέστο. Στο φεστιβάλ τη Κνέστο, ξέρουμε, όλοι το ξέρουν. Στι 11 στο μαθητικό στέκεται η Μαρίνα Σάτη Αυτά είναι. Καλή <laughs> Μια χαρά είναι η Μαρίνα Σάτιν. Λοιπόν, αυτά έχει και άλλα πολλά σήμερα, τα βασικά λέω. Αύριο στην κεντρική σκηνή, φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου, μουσική επιμέλεια ενορχήστρα Στήμιο Παπαδόπουλο, επιμέλεια κειμένων Διονύη Τσακνή, είναι αφιέρωμα στο διεθνιστικό αντιπολεμικό τραγούδι. Ερμηνεύουν για αύριο τώρα. Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστα Στομαίδη, Πολυξένη Καράκογλου, Μίτρο Πασχαλίδη, Απόστολο Ρίζο, Μάκη Σεβίλογλου, mm. Διονύη Τσακνή. Στι 11 αύριο μόνο του, Μίλτο Πασχαλίδη, φιλική συμμετοχή Στέλιο Ρόκο. Όπα. Όπα, δεν θα πει τίποτα. Στο Πασχαλίδηνο Ρόκο. Δεν ξέρω πώ θα γίνει Τι αυτό. Θα Όχι. Ναι. Α, στο Μίλτον, ναι. Ναι, Είναι στο δικό του πρόγραμμα, ω φιλική συμμετοχή. Θα ήθελα να ακούσω τον Μίλτον να τραγουδάει Αχ Μαρία Μαράκι Μαριό. <laughs> θα ήταν ωραίο αυτό. Ναι, θα, Ελπίζω θα να μην ωραίο. το ακούσουμε. Α. Αλλά θα, θα, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι, εντάξει. Ή το Ρόκο, Ατσάλινο Τείχο. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Στη λαϊκή σκηνή αύριο πάντα. λε, και δεν θα τα πει και αύριο. Όχι, δεν θα το, πω. το πρόγραμμα το λέμε μια φορά. Το πρόγραμμα το δεν το πει αύριο, δηλαδή. Και τώρα λέμε... Εγώ θεωρώ ότι αύριο, έτσι, μαντεψά θα κάνω. Θα πει και τι Παρασκευέ και το Σάββατο. Αύριο. Όχι, όχι, όχι λες, λες, γιατί κρατάει πάρα πολύ ώρα. Δεν και θα, θα κάνω σκευές... έκτακτη Παρασκευή το Σάββατο για να πει το πρόγραμμα. Όχι, όχι. Έστω να πεντάλεπτα. Στι 9.30 αύριο Μυρνέικο, μην ώρα με την κλικερία. Συμμετέχει ο Παντελή Θαλασσινό. Κάτσε να δούμε. Έχει αύριο στι 9.30 Χριστόφορο Ζάρα Λίκο τη Φοιτητών και Νέων Εργαζομένων. Και άλλου. Γενικώ υπάρχει πολύ stand-up comedy στο φεστιβάλ. Στης, ε, στην ίδια σκηνή αύριο, 12.30 Μιθριδάτη το βράδυ, ναι. Τώρα, το Σάββατο, καλά οι ομιλίε του Αμπάτκιαλου και του Κουτσούμπα, το Σάββατο νωρί. Αμέσω μετά έχει αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή ε, και την επέτειο τη γέννησής του. Γιώργο Νταλάρα, ασπασία στρατηγού Κώστα Τριανταφυλλλίδη στις 11 στην κεντρική σκηνή το Σάββατο Βασίλης Παπακοσταντίνου, θεσμός πια, στη λαϊκή σκηνή 9.30 το Σάββατο Γιάννης Διονυσίου, στις 10.30 ο Γκάτσο που αγάπησα, φιέρμας στον Νίκο Γκάτσο, Μανόλης Μηττιάς, Καριοφιλιά Καραμπέτη, στις 11.30 γλέντι με τον Νίκο Φάκαρο, στη λαϊκή σκηνή πάντα, και εφήβος Δελιβοριάς επίσης στις 9.30 στη σκηνή φοιτητών και νέων εργαζομένων. Ε, νομίζω ε, ε, έχει κι άλλα. Ναι, εντάξει. Και κι άλλα πάρα πολλά. Όποιο είναι να πάει, απλά τώρα είπα εγώ κάποιο από αυτά. Όποιο είναι να πάει, τα βρείτε. Μπαίνετε στα το site, το βρείτε. Μου, δηλαδή, η μουσικά είναι. Θα ε, είναι ακούσει... πια γεγονό πολιτιστικό, πολιτικό. Πολιτιστικό γεγονός. Ξεφεύγει. Είναι μια οργα... οργάνωση τεράστια. Λεπτό κοιλιά στο πρόγραμμα ή πάλι στα ελληνικά. Δεν τα δε προλαβαίνουμε. Δεν τα προλαβαίνουμε. Δε να να, και είναι καλό που μερικέ φορέ από τη μία σκηνή ακούγεται και το άλλο. ΜΥΙΑ, Πολύ καλό, έχει... ειδικά για αυτό που είναι πάνω στο σκηνή, θέλω okay. να σε ενημερώσω. Τώρα είναι μακριά, εδώ έχει χώρο. Α, ο, αλλού μπορεί να έχετε θέματα. Αλλά εδώ δεν είναι συμπίπτουν. Είναι, ένα, είναι μια τεράστια διοργάνωση όλο αυτό που είναι βασίζεται σε εθελοντική βάση. Εκατοντάδε μέλη τη ΚΝΕ από τα σουβλάκια που ξέρουμε όλοι. Α, από πάτα. την καθαριότητα. Μετά. Όχι πριν. μετά. Το ξεστήσιμο πριν, το ξεστήσιμο μετά και την καθαριότητα κατά τη διάρκεια. Και γενικώ σε ένα χώρο είναι 20 25 κάθε μέρα. Με εφταξία, με προθυμία. τεράστια παραγωγή. Δεν είναι κάτι απλό, μια συναυλία. Είναι τώρα, μια συναυλία. το λέω σκέφτο να Το μεγαλύτερο γεγονό που γίνεται στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Να. Δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο οργανωτικό, πολιτιστικό, καλλιτεχνικό γεγονό στην Ελλάδα. Να, ναι, ναι, ισχύει να συντονίσεις τόσους καλλιτέχνες, σε μουσικούς, τέτοια μόνο το καλλιτεχνικό κομμάτι. Βάλε τώρα που έχει τα πίσω. Άχασεις οι καλλιτέχνες. Κοινές. Ε, <συντέρου> πώς, συγγνώμη. Ωραία. Ωραία. Ωραία θα σε δούμε σήμερα, λοιπόν. Στο αιώνα. Πάρκο Τρίτσι, δεν ξέρω αν το είπαμε, το ξέρουμε. <συντέρου> ναι, μπορείτε, τα ξέρει ο κόσμος. Θα τα βασικά. <συντέρου> να, εδώ <συντέρου> η Λίνα <συντέρου> από τη Δράμα. Έστειλε πριν, λέει καλό μεσημέρι κονούμε. Αλλά ερχόμαστε. Τι καιρό έχει τώρα ο Στρογγιό Στέφανο, βρέχει. Αυτά βέβαια όταν ερχόταν στι 9 και 7. Αποστόλη τα λέμε το βράδυ και κόκκινε σημειούλε. Καλό καιρό δίνει το βράδυ, μπορεί να έχει λίγο ψήφο. Να πάτε ένα σακετάκι. Σύννεφα, σύννεφα έχει, ένα σακετάκι να το βάλετε. Θα πούμε και τα παγορευμένα. Απόψε, δεν θέλω να ταράξω την ομάδα αλήθεια. Μια δημοκρατία των Άδων και των Οικονόμων, δεν θα του ταράξω. Ρεμπέτικα. Όχι τα ρεμπέτικα. Τι άλλα παγορευμένα έχουμε στη Δημοκρατία. Έχουμε κάποια απογορευμένα, αυτά τη λογοκρισία. Αυτά να πούμε, τα εξογκλανισμού, τα, τα πράγματα. Αυτά. Ά, τα, Τι βρωμιέ αυτέ που λέμε. Λογοκριμένα, βέβαια, έχουμε προσαρμοστεί για να μην πεθάνουμε. Ναι, ε, στις, ε, ναι βέβαια. Προσαρμοστήκαμε, για να μην Προσαρμοστήκαμε, ναι. Οπότε θα τα ακούσετε λογοκριμένα. Ωραία. Θα πάμε με αυτό που έχουμε προγραμματίσει κύρικο τώρα. Ε, είναι του Βάρναλι. Ένα τραγούδι έτσι για να. Επειδή είμαστε κλίμα φεστιβάλ, και έχει μέσα την πολύ ωραία φράση, στίχο «Δεν δίνω λέξεις παρηγόριας, δίνω μαχαίρι σ' όλου νους, καθώς τον πήγω μέσα στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται νους», Οδηγητή. Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστρογός τη μια ζωή. Εγώ με τέκνο τη ανάντις, κι ο rim o της ορλίς. Εγώ με τέκνο της ανάντις, Έτσι, λόγια για το φεστιβάλ. Σήμερα έχει μια συζήτηση, γιατί γίνεται και συζήτηση στο φεστιβάλ πέρα από του καλλιτέχνε, δεν είναι μόνο καλλιτέχνε. Κάθε μέρα έχει συζήτηση. Ναι, okay. κάθε μέρα. Η σημερινή είναι ο υπεραιαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και η στάση των κομμουνιστών. Θα μιλήσει ο Ελισσαίο Βαγενάς Μέλος κεντρική επιτροπή του ΚΟΚΟΕΜ και θα γίνουν παρεμβάσει από Ρώσους και Ουκρανούς μέλη βεβαίω των κομμουνιστικών κομμάτων στην Ουκρανία και στην Ρωσία. Yeah. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Yeah. Γιατί θα είναι Ρώσοι και Ουκρανοί που οι χώρε του είναι σε πόλεμο και με όλα αυτά που γίνονται εκεί και στη Ρωσία κυρίως και στην Ουκρανία βέβαια κάθε μέρα αλλά θα είναι ενδιαφέρον πως οι νέοι κομμουνιστές αντιλαμβάνονται όλο αυτό και πως οι νέοι άνθρωποι που έχουν μια άλλη άποψη για όλα αυτά μπορούν να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να μιλήσουν χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο του πολέμου. Ιδέαλοι Ρώσοι... Καλά, οι άνθρωποι οι καθημερινοί δεν έχουν καμία σχέση με του στόχου, τα κέρδη και τι δολοφονίες που κάνουν. Αυτό δεν το. ο άλλο, ακούσαμε τον κύριο στην που έλεγε πριν τι ωραία που έχουμε τη βάση. Δεν το συμμερίζονται όλοι αυτό που πέσε στη ζήτηση. Δεν το συμμερίζονται, αλλά yeah. δεν που έχουμε τώρα. την Αμερικανική δεν, δεν είναι όλοι Πούτιν. Το ξέρω, δεν είναι όλοι Πούτιν. Και έκανε την επιστράτευση αυτή των 300.000 τώρα να πάνε. Και πολλοί νέοι υπάρχουν στο διαδίκτυο και είναι τα φύλλα επιστράτευση. Έγιναν και διαδηλώσει. Πήγε πάλι η αστυνομία, του την έπεσε όπω γίνεται πάντα. Φεύγουν από τα σύνορα, φεύγουν εκτό και στα σύνορα με Γεωργία και με Φιλανδία. Όπου υπάρχει σύνορο, φεύγουν, την κάνουν οι νέοι. Μια ταξικότητα είδα στα φιλανδικά. Τι θα διάλεγε. Κάτι παιδιά πλουσίων κτλ. Είδα δεν. Εντάξει, κα... Λογικό βέβαια. Τι, τι πίστορο, θα διάλεγε. Ναι. Από περιοχέ φτωχέ, από, από μέσα τη Σιβηρία, δίνει και κάτι λεφτά βέβαια. Αλλά αυτό δεν αλλάζει σε κάτι. Πάει να πεθάνει ο άλλο. Να πεθάνει για πιο λόγο τώρα. Και τα λεφτά αυτά που δίνει. Τι αίμα έχουν αυτά τα λεφτά από πίσω. Είναι, είναι διαφορετικό θέμα. όταν στον τόπο σου έρχεται ο εισβολέα και εκεί επειδή είναι το σπίτι σου, ο τόπο, τα βιώματα, η μάνα, ο πατέρα σου κτλ. Τα, τα δίνει όλα. Είναι διαφορετικό αυτό. Και διαφορετικό τώρα από την άλλη άκρη τη Σιβηρίας να πα να πάρει κάποια χιλιόμετρα γη από την Ουκρανία για να αυξήσει τη, τα, τα έσοδα του ολιγάρχη. Είναι τελείω διαφορετικό. Που δεν θα φτάσουν ποτέ στο λαό. Εννοείται δεν θα φτάσουν. Δεν, μαθαίνει... Και όχι ότι θα ήταν και αυτό δικαιολογία. Μα ο λαό είναι το φόντο για να πλουτίζουν κάποιοι. Ναι. Αυτό είναι αυτό το σύστημα. Θέλει και κάποιο από κάποιου Αυτό είμαστε το μας, είναι το στόμα. Είναι ένα φόντο. Φόντο είμαστε. Ένα αυτό που ήθελα να πω για το φεστιβάλ, και ένα άλλο θέλει να ο Κωστή. Μήνυμα και λέει: Πάντω για εμά που είμαστε. Έχουμε τα φόντα να πάψουμε να είμαστε φόντο. Oh, oh, oh. Έτσι, το βράδυ δεν πέστα. Α, όχι, λοιπόν, λοιπόν. πάντω λέει εδώ ο Κωστή. Για εμά που είμαστε άγιοι αναργιώτε, από αγί... του Αγίου Αναργύρου, εκτό ότι απολαμβάνουμε το πολιτιστικό τρίμερο, απολαμβάνουμε και το πάρκο μα πεντακάθαρο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά. Όπω το καθαρίζει η ΚΝΕ, δεν καθαρίζεται ποτέ. Όλη τη χρονιά. <laughs> Προφανώ. Αυτό γιατί... ισχύει. Μα το αφήνουμε έτσι για να το πουλήσουμε, να το ιδιωτικοποιήσουμε. Το πάρκο αυτό είναι να γίνει. Ε, ε, να, ε, το ε, μόλ. να το πάρει ιδιώτη και να κάνει με τσιμέντα ναι. και να βάλει εισιτήρι, γιατί αυτό θεωρείται ανάπτυξη, αυτό είναι αισθητική. Και στη μέση, επειδή υπάρχει χώρο, θα μπει και να σουρανοξύσει ένα μόλι, ένα καζίνο, κάτι Μόνοι με τον άλλο Ρουανοξύτση του ελληνικού ας πούμε, να συνομιλούν να, να, να, συνομιλούνε, να τα ραδιόφωνο κτλ. Όπω λένε καλύτερα. οι να συνομιλεί με το περιβάλλον κτλ. Να συνομιλεί με τον άλλον. Ο κύριο Λοβέρδο είναι. ο Λεβόλη? Ο, ο, ο Ανδρέα. Είναι βουλευτή του Πασόκ Κοινάλ. Μέσα στον χώρο μα που είναι κέντρο-κέντρο-αριστεράκι υπάρχουν τάσει. Λογικό. Ναι. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που παίζουν το παιχνίδι του πολύ αριστερού. Ωστόσο λανσάροντας πολύ αριστεροί, στο συνέδριά μας, στι επιθέσεις εναντίον μου, ναι. όταν με λέγανε δεξιό, Μάλιστα. διεκδικώντας εγώ την, την, την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, και είναι με στασίδια στα Υπουργεία, ζητώντα εξυπηρετήσει από υπουργού της Νέα Δημοκρατίας. Βουλευτές και στελέχοι του ΠΑΣΟΚ λέτε, όπως σας το είπα, και ζητάνε ορισφέτεια. Και, και μετά στη, στη, στη, στη δεξιά και αριστερά μας κάνουν τον αριστερό. Και πάντα αυτή η ηθική, η αλληλεγγύη, η συντροφική, η η αξία τη συντροφικότητα. δίνει είσαι. εδώ ο Λοβέρδος κάποιους αριστερούς στο κίνημά του, οι τάσεις περίφημες, σκορποχώρια η καρέκλα μας ενώνει, και τους δίνει επειδή πάνε στα γραφεία των δεξιών βουλευτών και Ζητάνε τους κάνουν έρους φέτοια. Αυτό. Ωραίο. Με το Λοβέρδο έτσι. που δεν έχει σχέσεις Καμία. Με απολύτερη. τη δεξιά γενικότερα από σχέσει. Και παρακολουθούσε τον Αδρουλάκη όσο κρατούσε η προεκλογική ε, ε, η διαδικασία με στο Πασό. Καμία απολύτω τίποτα. Είναι όλα καλά. Το, στο site ελληνοφρενιανέ.gr σήμερα το βραδάκι, απογευματάκι θα ανεβάσουμε μια συνέντευξη που μα έδωσε η Νατάσα Μποφίλιο. Μπάντα. Στη Θεσσαλονίκη δόθηκε η συνέντευξη. Εκεί, στο, εκεί η επιτελείο. Ε, η Νατάσα λοιπόν στην Ελληνοφρενια. Ε, την ακούμε, την αγαπάμε. Θα είναι και σήμερα το όπω είπαμε στο φιντάλ τη ΚΝΕ στι 11.00. Να ακούσουμε κάνα δύο αποσπάσματα. Και... Την ξέρουμε όλοι ότι έχει ένα ιδιαίτερο ταπεραμέντο. Δεν είναι μια τυχαία τραγουδίστρια που κάνει τρελό τρελόγγελ στην Νεολαία. Στο Βράχον προχτέ είχε γεμίσει. Χαμό ήταν. Και όπου πάει στου βράχου. Τσαμπιά. Και όπου πάει γενικώ και έχει ένα ιδιαίτερο στυλ που ξεσηκώνει τον κόσμο στι συναυλίε. Δεν είναι απλά τα τραγούδια τη. Γιατί πολλοί κόσμο που δεν την ξέρουν καλά, λέει τα τραγούδια είναι λίγο συναισθηματικά, εσωτερικά, στις παραστάσεις, καπνογόνα, σηκώνουν, είναι χουλιγκάνοι. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Το, το κλίμα και η ενέργεια που δημιουργείται, ειδικά συναυλίες στο καλοκαίρι... Είναι κι αυτοί πάνω που του πάει. Δακρυγόνα στην Ατάσα, δακρυγόνα στο Θανάσι. <laughs> Μα τι θα γίνει. <laughs> τι θα γίνει. <laughs> και μια συναβλία χωρί <laughs> καπνού, μια, okay. μια ερεμία. Θέλω να πω ότι εκεί με. Ε, τα δακρυγόνα στο Θανάσι τα θα ρίξαν τα μάτ. Ah, τα εμπάξει. καπνογόνα τα ανάβουν οι αποκάτορε, οι φανατικοί. Δεν, δεν, δεν ε, κορυφώνεται κάπω αυτό. Και ο Θανάσι με, ξε, με καπνογόνα ξεκίνησε στο Μπεκλειβάνη. Ναι, <laughs> υπάρχουν. Κάπω θα κορυφωθεί. Αυτά βλέπει η κυβέρνηση. αφού έχετε καπνογόνα, θα ρίξω κι εγώ τα δακρυγόνα. Έρχονται και τα παιδιά από τα μάτ να μην ακούσουν πο Μην τα έχουμε εμεί. έχουμε. Ό,τι έχει ο καθένα. Υποφίλειο, λοιπόν, ε, μιλάει για την αξία του να είναι κάποιο στο σωματίο. Ε, λέει ένα τραγούδι του Φόντα Λάδι από τα τραγούδια μα και του Μάνου Λοϊζού για το Στράτο που λέγεται και μια βραδιά το Στράτο. Του λέγανε οι εργάτε έτσι λέει το τραγούδι, τον, τον καλούσαν να γραφτεί στο Συνδικάτο. Και αυτό έλεγε: Δεν μπορώ τώρα, έχω. Και μια μέρα λέει και μια βραδιά το Στράτο: πιάνει μηχανή, τον βάζει από κάτω και ακόμη ένα φανή. Τρέξε γρήγορα βρεστράτο να γραφτεί στο Συνδικάτο. Τα έχουμε δει όλα αυτά και τα βλέπουμε και σήμερα ότι αν δεν υπάρξει αυτή η συσπήρωση. Δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Από βράδυ στο στράτο Το βιάσαν δυο καλοί Του λένε στο συνδικάτο Να πάει να γραφτεί Πάρ' από αποφάσι βρε Να γραφτεί στο συνδικάτο Ε, και βάλαμε το τραγούδι, βέβαια, του Φοντά Λάδι Μάνος Λόίζο η μουσική, Στοίχη Φοντάς Λάδι και Γιώργος Δαλάρας πολύ παλιό, λέει αυτό ακριβώς που είπε να Νατά από φίλου. Την αξία δηλαδή του να συμμετέχεις να μην αφήνεις βασικά θέματα δικά σου σε άλλους Γιατί και μετά να διαμαρτύρεσαι και να σου φταίει η ζωή και η μοίρα και οτιδήποτε. Για μια ανάθεση δικών σου ευθυνών που έδωσε κάπου. Η μοίρα αλλού. είσαι εσύ. Η μοίρα σου είσαι εσύ ο καθένα. Μίλησε και επειδή ακούσαμε τώρα την ποφίλη να αναφέρεται σε ένα παλιό τραγούδι δεκαετίας 70 με εργατικές κινητοποίησεις με μια άλλη εποχή και τα λοιπά πώς θα μάθαινε όλα αυτά τα τραγούδια η ή... Νατάσα yeah. πώς θα μάθαινε Θα ξεκινήσω από το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό που είναι ο πρώτος ήχος μέσα στο σπίτι είναι ο πατέρας μου ο οποίος σηκώνεται πάντα πάρα πολύ, είναι θορυβόδης γενικά γιατί είναι πολύ αφηρημένο, οπότε χτυπάει πάνω στα έπιπλα. <σίλει> οπότε ξεκινάει με έναν τέτοιο θόρυβο, άγαρμπα ανοίγει πόρτα, άγαρμπα τρέχει βρύσει και αυτός τραγουδάει. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ σαν πρωί. Ε... Και εμάς να προσπαθούμε να κουκουλωθούμε για να μην έρθει ας πούμε με κρύα χέρια να μας χαϊδέψει το κεφάλι να μας πει ξυπνήστε. Γιατί τα χέρια είναι κρύα οπότε κουκουλωνόμαστε και με την αδερφή μου μαζί. Για να όποια προλάβει <laughs> το σεντόνι δεν θα νιώσει το κρύο χέρι. Η άλλη την πάτησε. <laughs> λοιπόν αυτό είναι η πρώτη αίσθηση. Και τραγουδάει. Τραγουδάει... Τι, τώρα μου έρχεται στο μυαλό ότι τραγουδάει Καζαντζίν. Αυτό έχω στο μυαλό μου, έτσι, αυτή την, την εικόνα. Αλλά τραγουδάει τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Από τον ύμνο του ΕΑΜ μέχρι, ξέρω εγώ, ε, Νταλάρα και ε, Αλεξίου. Έτσι απαντώνται πολλά. Ζουζούνια δεν είχε να ακούσουν, παιδάκι. Ε, το ύμνο του ΕΑΜ θέλετε. Έτσι να νουρίζανε. Έτσι να νουρίζανε, Γι' <laughs> <laughs> <Ε, laughs> <laughs> <και> αυτό <Ε, laughs> το λέει τώρα και. Να σέσου, <ναι, laughs> νανινάν. Να μα ό, νανινάν. Και από τι κανέναν. Δεν μεγάλωσε <laughs> άσχημα πάντω. Όχι εντάξει. <laughs> Μια χαρά μεγάλωσε. Συγκροτημένη με άποψη και ταλέντο. Άρα αν θέλετε τα παιδιά να γίνουν έτσι, Θέλει ε... να γίνει αντιποφίλιο. Μεγάλο το παιδί σου <laughs> με τον ύμνο του ΕΑΜ. Διεφημιστικό. <laughs> Σήμερα στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ, δωρεάν CD με τον ύμνο του ΕΑΜ. Να νορίσουμε. Είπα πριν για τη Βασίλισσα, έλεγα εγώ ότι απέτησε φόρο τιμή. Έτσι, ναι, ο κόσμο και τα λοιπά. Όχι Είτε... για τον Μπέκαμ. Μπέκαμ. Απαιτητικό Είτε... ο Μπέκαμ. Κάτι τέτοιο απάντησε. Είναι ο τη Ηλιούπολη. Φίλο μου Μιχάλη και μου λέει τι απέτησε με αλφαγιότα y και y. Τι απέτησε ρε βλάχο, κονούμαλε, απότισε. Απότισε, <laughs> όχι. Ο αόριστο του αποτίο είναι απέτησε με ε και γ. Y. Το απότισε είναι προστακτική. Mm. Δεν τα ξέρει, το ξέρει, είναι σιριζέο, έχει πάρει γραμμή από τον αρχηγό, λογικά που μιλάει άλλα άλλων. Δεν χρειάζεται <laughs> να τα ξέρουν και όλοι όλα. Και τα σε βασικά, εννοούμαστε. Την προστακτική Απέρα, από τον εννοούμε. αόριστο, ο αόριστο από την προστακτική είναι το ε και το ο. Αλλιώς... Η προστακτική έχει έναν αυταρχισμό μέσα και δεν το δέχονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Α. Ό,τι. <laughs> αυτό. Οκ. Okay. Οι δικαιωματιστέ ξέρει τώρα. Να... Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι εντά, για κάτι τέτοιο είναι πρώτη. Ναι, ναι, στο να δώσουν την Αλεξανδρούπολη στον, στον διαβολικά καλό τη δώσανε. Άλλο στον αυτό. Το να κόψουν το ΕΑΣ. Αυτό ήθελε ο κόσμο. Σωστό. Το ήθελε ο κόσμο. <laughs> Πάρτε την. Ωραία. Να. Αφού γράστηκαν το ότι ήθελε. Εκεί θα του κατηγορήσουμε. Με μία από σα αποχαιρετούμε ακόμη γιατί. Ε, υπάρχει, υπάρχουν και οι εργατικές κινητοποίησεις Τη ρώτησε ο Χρήστος Αβραμίδης Να κάνει μια αφιέρωση για τους εργαζόμενους Στη Μαλα Ματίνα Και θα ακούσουμε αυτό που είπε Θα ανέβει η συνέντευξή της Στο ελληνοφρένετ.gr e Και στα e social media της Ελληνοφρένεας Εμείς θα τα πούμε αύριο εδώ Ραδιοφωνικός Και εμείς το βράδυ θα τα πούμε στο φεστιβάλ, φεστιβάλ της ΚΝΕ Φεστιβαλικός Και τα υπόλοιπα αύριο, χαρά. γεια χαρά Κάποιοι εργάτες βρίσκονται έξω από τις του εργοστασίου και απεργούν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι εργάτες στη Μαλαματίνα. Θα τους αφιέρωνες κάποιο τραγούδι? Θα τους έφυγε, αφιέρωνα, νομίζω, το «Τίποτα δεν πάει χαμένο». Αυτό θα τους αφιέρωνα. Τίποτα δεν πάει χαμένο Στη χαμένη σου ζωή τον όνειρο σου ανασθένο co to kaszuje ty o te wele. jest i poria Termos jest je Słuchaj, το on